Έλα φύγαμε Καλησπέρα σε όλους σας σκονισμένα διαμάντια και ημεριόμικρο στο μικρόφωνο μετά από πολύ καιρό. <χω> πολύ χαίρομαι που σας ξαναβλέπω όλους. Βέβαια σας είδα και μερικούς και χθες τη χθεσινή εκπομπή, αλλά ξέρετε ότι η σημερινή είναι η αγαπημένη μου. Και ε, γι' αυτό ξαναλέω ότι χαίρομαι πολύ που σας βλέπω μετά από τόσο καιρό. Η απουσία ήταν αναγκαστική από το ραδιόφωνο και από τι εκπομπέ. Ένα έρημο ήταν, τον 5 γίγκα, α πούμε. Το οποίο μάλιστα αναλώθηκε το πρώτο δεκαήμερο και βέβαια από εκεί και πέρα πήρα άλλα 5-6 φορέ επεκτάσει. Αλλά τι να σου κάνει και αυτό το έρημο τώρα. οι Εκπομπέ δεν γίνονται με Έτσι αναγκαστικά έχασα την α, τακτική επαφή με πολλού φίλου και απευθύνομαι κυρίω στην παρέα των. Α, τη ρεμπέτικη παρέα που έχουμε από το Face γιατί τα άλλα παιδιά ε, τα έβλεπα λίγο πιο συχνά στο Music Heaven εδώ πέρα το, η σταθερή μου βάση δηλαδή ε, Σε αυτούς λοιπόν περισσότερο τώρα λέω ότι έχασα επαφή δεν μπορούσα να παρακολουθήσω εκπομπές Παραδείγματο χάρη τον Παναγιώτη δεν ξέρω καν αν κάνει εκπομπή δεν άκουσα καθόλου, του φάνη έχασα αλλά τέλος πάντων όλα τακτοποιήθηκαν τώρα γιατί στην Ελλάδα του 2014, στην Ελλάσε, όχι Ελλάδα, στην Ελλάδα του 2014, γίνονται όλα με πολύ γοργούς ρυθμούς, έτσι, σαν την ανάπτυξη ένα πράγμα δηλαδή. Οπότε και πάλι μαζί σας από σήμερα και θα δούμε μέχρι πότε, όσο έχω εμπνεύσει και θέματα, θα γίνονται οι εκπομπές. Τα σκονισμένα διαμάντια και σήμερα, όπως κάθε πέμπτη, ενώ όπως τις παλιές καλές πέμπτες δηλαδή, διαδέχθηκαν το μελοδρόμιο και τον Χόρχε, ο οποίος μας κράτησε μια πολύ απολαυστική συντροφιά την προηγούμενη ώρα. Ευχαριστούμε, Αρχηγέ. Δεν ξέρουμε αυτόν τι γίνεται. Είναι έτσι σε μεγάλη δραστηριότητα το τελευταίο διάστημα. Αυτό φαίνεται έτσι και στις εκπομπές... Και, και εδώ στο Heaven βλέπουμε έτσι δραστηριότητα. Και κάνει κάτι, κάτι events, κάτι πράγματα εκεί πέρα, οργανώνει μαζί με τον Σπύρο τον Αρβανί. Και επί τη ευκαιρία να πω κι εγώ ε, ότι την περασμένη εβδομάδα κόψαμε την πρωτοχρονιάτικη πίτα στην Μπουάτα Πανεμιά, εκεί στην Πλάκα. Ε, και μάλιστα οι εκδηλώσει αυτέ θα συνεχιστούν. Την επόμενη εβδομάδα στις 23 του μηνός πάλι στην Απανεμιά με τον Δημήτρη Μπέγιογλου, την Ξένια Ροδοθεάτου και τον αποστόλιο Αρμάγο και όσοι πιστοί προσέλθετε να γνωρίσετε και τα παιδιά του Χέβενα από κοντά. Η Απανεμιά είναι στην πλάκα ε, μνησικλέου και Θόλου 4. Εν μεταξύ, να βάλουμε και τραγουδάκι γιατί το πολύ μπλα μπλα ε, δεν κάνει και πολύ καλό, ε. Πάμε στο πρώτο και συνεχίζουμε μετά. Για Επιμεταξύ βλέπω τώρα τα ονόματά σας και ήμουν έτοιμη να μπω κατευθείαν στο θέμα και <laughs> απ' τη χαρά μου που σας βλέπω κόδεψα να ξεχάσω να σας χαιρετήσω. Ε. Λοιπόν έχουμε και λέμε γεια σου να σας πάρω και με τη σειρά όπως τα βλέπω. Γεια σου φίλε μου Νικόλα Αλφαγούλφ. Γεια σου φίλε Νάδα μου Σίλια. Το μαριτάκι μας η Μαρίτα. Ο Χόρχε. Αχ εσύ, αχ εσύ, γλίτω στις σας, ε, εντάξει, θα τα πούμε. <γλίτω> το life το κάνεις, θέλεις δεν θέλεις. Ο φίλος μου ο Λάκης, ο Καριοφίλης, η Αγία, και σένα έχω πολύ καιρό να σε δω και ειλικρινά χαίρομαι που σε βλέπω. Ο Παναγιωτάκης ο Τράβελο, ο Πανούλης μας, ο Σάκης ο Κουρουπός, ο Κώστας 65, η Αναστασία Σταύρου, ε, η Έλεν. Η Ελενίτσα μας εδώ, μαζί με τον Κερβεράκο, από δίπλα είναι σίγουρα, που ο Κέρβερος, καλά δεν το συζητώ, με έχει βοηθήσει πάρα πάρα πολύ. Α, η Όλγα Πάτρα, ο Ορφέας, ο Σάντο, νομίζω δεν ξέχασα κανέναν, ναι. Α, ο Ανώνυμος, καλώς τον Ανώνυμο και σένα έχω καιρό να σε δω. Και η... και η Αλκιώνη, σε είπα Αλκιώνη, όχι δεν σε είπα. Και η Αλκιώνη, και αυτή πρώτη, πρώτη και απασχολημένη. Λοιπόν, γεια σας παιδάκια, ευχαριστώ πολύ πολύ για την παρουσία σας. Και βεβαίως μην ξεχάσω και τους ντροπαλού ακροατές, γιατί υπάρχουν και ντροπαλοί ακροατές από ό,τι βλέπω και αρκετοί στον εξώστη. Πρέπει να είναι οι φίλοι μου από το Facebook. Ποιους να πρωτοπώ τώρα από εκεί πέρα, που δεν ξέρω και ποιοι είστε. Τέλος πάντων, γεια σας όλους και σας ευχαριστώ πολύ. πιο Μπαρμπούνι λέει ρε μαγκίτι δε μασάς, ε? αυτές είναι γυναίκες, Ορίστε μας. Κορίτσια, ακούτε και παίρνετε μαθήματα. Είναι και η Χρυσάνα εδώ, μ' Χρισάνα, Χρυσάνα, μ' ακού. Και η Μέριλιν, κορίτσια δεν κάνετε ανανέωση και δεν φαίνονται τα ονόματά σα. τώρα από το μήνυμα σας είδα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για την παρουσία. Λοιπόν, ήδη με τα δύο πρώτα τραγούδια που ξεκινήσαμε, καταλάβατε για ποιο θέμα θα μιλήσουμε. Σαν δασκάλα έκανα τώρα ε. Λοιπόν, στο 1930 με 1936 Ήταν ε, η εποχή που ήταν η εποχή της μεγάλης άνθησης του ρεμπέτικου ε, Μέσω της τυχουργικής εμφανίστηκε ένας ιδιαίτερος τύπος γυναίκας Μαλλον όχι εμφανίστηκε, προβλήθηκε ένας ιδιαίτερος τύπος γυναίκας Ο οποίος ε, τάραξε τα λιμνάζοντα είδατα και όλα τα μέχρι τότε ισχύοντα και τα κατεστημένα ήταν ο τύπος της απελευθερωμένη γυναίκα, της ελεύθερη ρεμπέτισσας, για τις οποίες έγινε και πάρα πολλοί λόγος Και ήταν και αφιλεγόμενες. Δηλαδή άλλοι υποστήριζαν τη μία άποψη και άλλοι την άλλη. Ε, μέσα από διάφορους τύπους τραγουδιών, όπως το του χάρη «Είμαι, Αλανιάρα, Μερακλού, Φουμάρο και Χασίση» ή το άλλο που έλεγε εγώ είμαι η αλανιάρα η λιλή η πρωτοσκανταλιάρα ένα άλλο πάλι που λέει ξέρω παλι που λεει ξερω για βουκλού σαν εσένα εγώ θέλω πολλούς ε, ξέρω εγώ και να, φτύσω κορόιδο και να σε φτύσω κορόιδο εσύ κοιτάς αλλού να έ βρέχει ε, μέσα από κάτι τέτοιους στίχους κλπ ε, προβλήθηκε ένας τύπος γυναίκας ρεμπέτισας απελευθερωμένης Πολύ πριν από το ομαδικό φεμινιστικό κίνημα, η οποία απαιτούσε δικαιώματα, απαιτούσε σεξουαλικά ελεύθερους δεσμούς, δεν ήθελε γάμους και στεφάνια, και ήθελε άντρε που να μην ήταν κορόιδα και συγκατεβατικοί, ξέρω εγώ έτσι, αλλά τους αλλά του ήθελε μάγκε, μπελαλίδε, και να είχαν τα. Πώς να το πω τώρα, κομψά. <laughs> να είχαν την ανάλογη βαρύτητα. Για να σταθούν δίπλα τους Ήταν γυναίκε οι οποίες ήθελαν να γλεντάνε τη ζωή τους Να περνάνε καλά Και διαφορούσαν για τα σχόλια του κόσμου γύρω τους Με αυτό το θέμα λοιπόν Και με τα ανάλογα τραγούδια θα ασχοληθούμε σήμερα Με τις ελεύθερες ρεμπέτισες του 30 Και όλα τα τραγούδια είναι σχετικά με αυτέ. Οι στίχοι παρουσιάζουν αυτές ακριβώς την δισκογραφική εταιρεία Άνω Κάτω Records κυκλοφόρησε πριν από αρκετά χρόνια ένα CD το οποίο μάλιστα είναι εξαντλημένο όπως είδα στο διαδίκτυο που το ψάξα το οποίο επιμελήθηκε ο Πάνος Σαββόπουλος και τυτλοφορείται η Ρεμπέτισσες του 30. Από αυτό το CD λοιπόν και από διάφορα είναι τα τραγούδια που ακούμε είναι 20 τα τραγούδια στο CD και εγώ έχω προσθέσει και μερικά ακόμη γιατί τα τραγούδια για αυτέ τι. Ε, Ρεμπέτησες είναι πολύ περισσότερη, είναι γύρω στα 70-80 νομίζω, αν δεν, κάνω αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, από αυτό το CD ε, και από διάφορες συζητήσεις και σχόλια τα οποία βρήκα στο διαδίκτυο ε, εγώ προσωπικά σπάζομαι πολύ στις απόψει του του Λαδόπουλου και πάνω σε αυτές στηρίζεται και αυτή η εκπομπή τώρα, η σημερινή. Πού ήσες μετά σοφερά; Αγεώ τον ορίτη σαμού, μου ήσες κάψει την καρδιά μου. Έλα γυναίκα για σου Λένη. σου για I am Στους στίχους αυτών των τραγουδιών και τον τύπο γυναίκας τον οποίο σκιάγραφούσαν γοητεύονταν και οι άντρες και οι γυναίκες. Και αυτό ήταν πολύ φυσικό γιατί ξέφευγαν εντελώς όπως είπαμε από τα συμβατικά πούμε, και τα καθιερωμένα. Τώρα αν επικαλεστώ του στίχους του Τσιτσάνι, είμαι εγώ γυναίκα φίνα αντερπεντέρισα και τους άντρες αντεζάρια τους μπεγλέρισα το οποίο βέβαια είναι πολύ μεταγενέστερο, γιατί αυτό είναι τραγούδι του 1947 και οι ελεύθερε ρεμπέτισσες ήταν ε, της εποχής 30 με 36. Ωστόσο εγώ επικαλούμαι αυτό το τραγούδι, έτσι την τερμπεντέρισα δηλαδή, ε, για λόγους ευκολίας, για τις αντίστοιχε τερμπεντέρισσες του 1930. Λοιπόν, μια τέτοια τερμπεντέρισα επόμενο ήταν να γοητεύει τα κορίτσια, τα οποία ήταν καταπιεσμένα από διάφορες ιδεολογίες και από την οικογένεια, αλλά να γοητεύει και τους νεαρούς άντρες, γιατί άκουγαν για ένα θηλυκό έτσι ζόρικο, δύσκολο, μπελαλίδικο. Ε, και αυτό όπως και να το κάνουμε ήταν και είναι ιδιαίτερα ελκυστικό. Έτσι δεν είναι, πάντα όπου υπάρχει λιγάκι ζόρι έτσι ξυπνάει μέσα μας το, το ένστικτο του κυνηγού. Ε, κάπως έτσι είναι. Ω μέρος του ανθρωπίστου έγινε με δορμή, να φύγει η να φύγει η να φύγει η καθημερινή, να φύγει η καθημερινή, να φύγει η καθημερινή, να φύγει η καθημερινή, να Τα γρυστά μου νιώτα να γλεντήσω. Α δεν θέλω να ζητώ. Είμαι μια καθήνα παιχνίδιαρα. Αχ, θέλω να ζητώ. Τα να γλεντήσω. Αχ, Τώρα, όταν ακούγαν στίχου στίχους σαν αυτό τώρα που ακούσαμε, ξέρω εγώ, είμαι ένα γιάρα τσαχπίνα, παιχνιδιάρα και θέλω να ζήσω και να... τα χρυσά μου νιάτα να γλεντήσω, και ξέρω εγώ, μ' αρέσει ο άντρα με ε, γερό κορμί που έλεγε εκεί πέρα, ξέρω εγώ, γεμάτο ορμί και τέτοια. Εντάξει, τέτοιου στίχου όταν ακούγαν, επόμενο ήταν να επηρεαστούν. Γιατί τα αλλαστικά τραγούδια δεν είχαν τέτοιο στίχο, ήταν, ξέρω εγώ, ελαφρώ γλυκανάλαντα, ξέρω εγώ να το πω ε? έτσι. Οπότε αυτά τα τραγούδια ε, με καλή παρέα και το ανάλογο κρασάκι ε, και από τους πειρασμούς έτσι εκεί απέναντι πολύ θέλει ένας άνθρωπος ακούγοντας τέτοιου στίχους να φτάσει σε έκσταση. Ε, δεν πολύ. Είναι τώρα έτσι σαν να τους ακούω τώρα να λένε πω, πω ρε παιδάκι μου αυτές είναι οι γυναίκες. Και βεβαίως δεν το ψάχνανε και λίγο παραπέρα. Παρέμεναν εκεί έτσι με τη γοητεία και με την επιθυμία. Τα ψηφογιάς λέει ό,τι θέλει Τα λόγια του τα ψηφογιάς λέει ό,τι θέλει Αφού μ' αρέσει να το βόσμο τι τον ναι. Καλώς το Γιώργη, τώρα το είδα το μήνυμα Καλώ το, ναι. το ναι και την Αριστέα μαζί Εγώ ποέμι καθάσω Κανένα δεν πειράζω. Δικιά μου είναι η ζωή Και δεν την λογαριάζω Δικιά μου είναι η ζωή σε πιλό, καρδιά σου, εγώ που είμαι η κανένα με πιλά No para na de reduce Του ερευνητές, ε, τραγούδια, σαν αυτά που ακούμε, ε, ήταν πολύ εύκολο, ορισμένοι από αυτούς, να πέφτανε έτσι, να μην το ψάχναν παραπάνω, να μην το ψάχνουν παραπάνω και να πέφτουν σούμπιτο στην παγίδα, να τα βαφτίζουν άνετα, φεμινιστικά. Είναι όμως και άλλοι, οι οποίοι δεν τσιμπάνε έτσι και τόσο εύκολα, αλλά κρατάνε και μια πισίνη. Ε, σκεπτόμενοι ότι εντάξει, καλά όλα αυτά, αλλά για πόσο. Ότι ήταν δηλαδή πολύ εφήμερο, εφήμερο πράγμα και σύντομη διάρκεια. Ε, φαντάζανε όλα αυτά τα πράγματα έτσι σύντομα και εφήμερα. Γιατί, εντάξει, σκέπτεται κανεί και θα λέει ότι για πόσο καιρό σου θα μπορούσε να περνάει η μπογιά που λέμε, α πούμε, δεν περνάει η μπογιά τη. Μια νησαλανιάρα, ξέρω εγώ, με ε, Θα είχε σύντομη διάρκεια, οπωσδήποτε. Γι' αυτό και κάποιοι ε, τάσσονται υπέρ ή αυτών αυτό πούμε και το θεωρούν ότι κάναν τη ζωή τους και ήταν άνετες και αυτά και ότι κάπως έτσι εξακολουθούσαν συνέχεια και ήταν και άλλοι οποίοι σου λένε ότι δεν μπορεί κάτι συνέβαινε για να φτάσουν μέχρι αυτό το σημείο και ότι αυτό ήταν για πολύ σύντομο διάστημα και σύντομο. Τώρα βέβαια είναι αλήθεια ότι κυρίως στη δεκαετία του 30 υπήρχε έτσι μια τάση στις νέες γυναίκες να θέλουν και να το επιδιώκουν κιόλα έτσι ένα πλησίασμα στην μαγιά, στις ελεύθερες σχέσεις έτσι θέλαν να, να έχουν απεξάρτηση από τις συντηρητικές αρχές της οικογένειας και του σογιού έτσι γενικότερα Άκουγαν και αυτά τα τραγούδια, ήθελαν να γευτούν την ε, ρέμπελη, τη και τη ζωή, να τη γνωρίσουν. Ε, δεν ήταν βέβαια όλες έτσι, αλλά σε ένα πολύ μεγάλο μέρος είχαν απήχηση. Ε, όμως για όλα αυτά υπήρχαν ε, συγκεκριμένοι λόγοι, πολλές παράμετροι και βεβαίως και υπήρχαν και πάρα πολλές αιτίε. Να ακούσουμε λιγάκι την πρωτομάγκησα. Με την Ιωάννα Γιώργα Κοπούλου Στο σημείο αυτό να κάνω ε, μια παρένθεση και να σας πω για σά τα παιδιά που είστε μέσα στο chat και, το, και βλέπετε. Ε, η φίλη μου η Αλεξάνδρα που είναι με το ψευδόνυμο Μελινάκη 33, κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη δουλειά σχετικά με τα ρεμπέτικα. Ε, μαζί με, το, με έναν άλλο φίλο μας, τον Φάνη το Δασόπουλο, ο οποίος κάνει και εκπομπές ρεμπέτικη σε ένα άλλο ραδιόφωνο στο ε, αχ, αχ, νέκι, νέκι ε, listen to my radio λοιπόν οι φίλοι μας η Αλεξάνδρα που είναι εδώ μέσα το Μελινάκι ε, κάθονται και αυτό όταν λέμε κάθονται ώρες ατελείωτες και ακούν ε, ρεμπέτικα όχι πολύ γνωστά γιατί είναι πάρα πάρα πολλά τα ρεμπέτικα ε, και κάνουν ε, γράφουν τους στίχους γιατί ξέρετε δεν είναι εύκολο να καταλάβεις από παλιές ηχογραφήσεις, ε, ακριβώς το στίχο τι λέει, λέξη-λέξη. Λοιπόν, αναλώνουν πάρα πολύ χρόνο και είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η δουλειά που κάνουν. Αυτά όλα τα κάνουν αναρτήσεις και η Μελίνα, ε, το Μελινάκι έχει και κανάλι στο YouTube που τα βάζει όλα αυτά τα τραγούδια και γράφει και του στίχους από κάτω και λεπτομέρειες και όλα αυτά. Κάτι αντίστοιχο κάνει και ο φίλο μα ένα άλλο ο Παναγιώτη Ο Κωνσταντόπουλο, ο οποίο επίση έχει πάρα πολύ μεγάλο αρχείο από ρεμπέτικα τραγούδια, και ο Χρήστο ο Αυθεντικός και ο Κότσο 32 και γενικώ πάρα πολλά παιδιά. Κλείνει η παρένθεση. Δεν πάβει πια το στόμα σου, δεν πάβει, ε, το λέει και ο Μάρκο τώρα εδώ πέρα με την κορίνα τη Σαλονικιά. Αυτό μάλλον για μένα το λένε, ε? δεν πάβει το στόμα σου. Βέβαια, λού το λέγανε, κολλάει σε μένα. Δε πάδεις πια το στόμα σου που λες σαν τη και με ξενογιάσες για να με κάνεις άντρα Τι μου φωνάζεις κι και με κάνεις ρεζί Μ' έκανες και τα χασά σαν τον αγιώ βασίλειο. Μ' έκανες και τα χασά σαν τον αγιώ βασίλειο. Και μου φωνάζεις και ο ρόλος που Μου πια με για μου με σπίτι μου δεν φερούνα μερούνε μάνα μου τα για μου και με να συστήνω, λέσκε με κανέναν, δεν συλλήγω. με κανέναν, δεν συλλήγω. Να συστήνω, Να συστήνω, λέσκε με Άντε βίβες μας, ε! Οι μπύρες δίνουν και παίρνουν. Μπύρες, ουσκάκια, κρασάκια, τσίπουρα. Ό, τι γουστέρει Ό,τι τι ο καθενας Στην υγειά μας. Λοιπόν, για να γυρίσουμε τώρα πάλι στο θέμα μας και να πιάσουμε λιγάκι τις αιτίες που εμφανίστηκε αυτό το φαινόμενο των ελεύθερων ρεμπετισών, να το πω, του 30, Μία από αυτές είναι λοιπόν ότι το μεγαλύτερο μέρος από το 1.600.000 πρόσφυγες που ήρθαν στην Ελλάδα ήταν στην πλειονότητα γυναίκες ανήπαντρες ή χείρες. Το χείρες ήταν και ουσιαστικές χείρες γιατί όντως σκοτώθηκαν οι άντρες τους αλλά ήταν και οι άλλες οι λευκές χείρες οι οποίε δεν ξέραν οι άντρε του ζουν γιατί είχαν μείνει, κατακρατήθηκαν εκεί στην Τουρκία, στο Τουρκικό κράτος. Διότι τότε με την επιστροφή των προσφύγων, όχι επιστροφή, με την καταστροφή, τη μικρασιατική και με την αναγκαστική είσοδο των προσφύγων στην Ελλάδα. Ήρθανε τα παιδάκια, σε άντρε δηλαδή ήθανε μέχρι 13-14 χρονών. Και από εκεί και πέρα και μέχρι ηλικία 50 χρονών τους κρατήσανε ή χάθηκαν. Και ήρθαν και οι υπόλοιποι μετά από 50 και πάνω. Δηλαδή υπήρχε πολύ έντονο πρόβλημα Λειψανδρείας εξαιτίας των πολέμων και αυτή τις κατακράτησης που έγινε εκεί. Ένας άλλος λόγος είναι ότι οι γυναίκες πρόσφυγες άρχισαν, και όχι μόνο αυτές και άλλες, άρχισαν να δουλεύουν και σε, εργοστάσιο, σε εργοστάσια πράγμα το οποίο τους είχε δώσει μια οικονομική ανεξαρτησία έτσι κατά κάποιο τρόπο οι μεν πρόσφυγες γυναίκες από ανάγκη δουλεύανε και τα είχαν για την επιβίωση οι άλλες όμως που τέλος πάντων ήταν από εδώ και είχαν τις οικογένειές τους είχαν αποκτήσει μια κάποια ανεξαρτησία και δεν εξαρτιόνταν άμεσα από την οικογένεια ε, το πέρασμα κάποιων από αυτό, από αυτό στις γυναίκες στη ρεμπέτικη ζωή ε, κάποιων όμως έτσι όχι όλων ήταν ε, πολλές φορές και αποτέλεσμα απελπισίας και φτώχε. και επίσης ένας μεγάλος λόγος ήταν η έλλειψη πίστης για το μέλλον οπότε έβλεπαν ότι ας περνάμε καλά σήμερα ξέρω εγώ ότι φάμε και ότι πιούμε, και αυτά τα, αυτές οι αιτίες τους ε, πρόσθεταν στο χαρακτήρα έτσι ένα ιδιαίτερο μέταλλο, μια σκληρότητα, ένα, ένα ζωριλίκι, ε, ενισχυμένο βεβαίως και από την ανάγκη επιβίωσης. Ήταν αυτό που λέγαμε, ξέρω να ζήσω και να περνάω καλά και δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο μεθαύριο. «Σιπουράκι μου, εφούλα μου, καλός του κορίτσι, φιλάκια πολλά» Γεια σου, παπάζο Γουλφάν. Τώρα σε είδα και σένα. Καλώς τον ε, ναι. Πολύ καιρό έχω να σε δω. Καλώς ήρθες. Μια χαρά απόρριψη, έτσι και αν περνά και αν δεν περνάς λέει, τα παπούτσια σου χαλά. Όχι, παίζουμε. Μια άλλη κατηγορία. Ε, μια άλλη κατηγορία. Ήταν καθημερινέ γυναίκε. Ε, Απλέ καθημερινέ, όχι δηλαδή αυτέ να είναι σε γυναίκε τη η τέλο πάντων των δεκαδων, ε, οι οποίε όμω ήταν απογοητευμένε και πιεσμένε από τη γενικότερη κατάσταση, ξέρω εγώ, την κακή οικονομία. Τσακισμένα ιδανικά, ξέρω εγώ, έλλειψη ελπίδα. Ε, τα βρόντιξαν κάτω και είπαν δεν πάει στο διάλογο, ξέρω εγώ, θα κάνω ό,τι μου καπνίσει. Υπήρχαν ακόμη και νέα κορίτσια τα οποία είχαν έρθει από την επαρχία για να δουλέψουν σαν δούλε. Λέξη και αυτή όμω, ε, δούλε. Ήταν ορφανέ προσφυγοπούλε και άλλα φτωχά κοριτσάκια τα οποία είχαν εγωιτευτεί και παρασύρθηκαν από αυτό το είδο τη ζωή και μπήκανε μέσα σε αυτό. Όσοι θαύμαζαν και γοητεύονταν από αυτές τις αλανιάρες ντερμπεντέρισες ή παρέβλεπαν ή αποσιωπούσαν το γεγονός της κατάληξης τους, έτσι. Γιατί πολλές από αυτές ε, περνούσαν στην πορνεία, αναγκαστικά. Άλλοτε περνούσαν στην πορνεία για λόγους επιβίωσης κι άλλοτε επειδή τους το επέβαλαν κάποιοι πιο μάγκες από αυτές, συνήθως αγαπητικοί ή αραβωνιαστικοί, προστάτες κατά κάποιο τρόπο, οι οποίοι στο τέλος αποδεικνύονταν τα βατζίδες. Και αυτό το πιο σημαντικό, Ya Σημάνουμε επίσης ότι οι στίχοι αυτών των τραγουδιών που περιγράφουν αυτές τις γυναίκες τις σκληρές και μαγκιόρες έχουν γραφτεί από άντρες στιχουλούς. Στον κύριο όγκο των ρεμπέτικων τραγουδιών ημνείται η μαγκιά τους άντρες. Οι κάμες, τα μαχαίρια, τα πιστόλια, οι αργιλέδες η μαγκιά τους γενικά. Το ότι... Αυτοί οι ίδιοι άντρε στη χουργή έκαναν παρόμοιους στίχους, έτσι περιγράφοντας έναν ιδιαίτερο τύπο γυναικών Κατά κάποιο τρόπο τους τιμά, γιατί μοιάζει κάπως έτσι σαν αυτοκριτική. Είναι δηλαδή σαν να γελιοποιούν, σαν να βάζουν υποερωτηματικό την μαγιά, στην οποία όπως είπαμε απευθυνόταν και ο κύριος όγκος των τραγουδιών. Σαν να βάζουν έτσι ένα ερωτηματικό. Ότι ναι μεν μάγκες αλλά εντάξει και γυναίκε, μάγκησες, μάγκησες ήταν και εκείνες και κάπως ανάλογα σας φέρονταν. Ήταν το Μαριανθάκη που δεν το ενδιέφεραν τα λεφτά. Κέρδισε το λαχείο και το μόνο που την ενδιέφερε ήταν χουβαρνταλή και λέει με τους μάγκες και να γλεντάει. Σωστή. Ε, όποιοι και αν ήταν οι λόγοι, ε, αυτά τα τραγούδια αποτελούν, όπως λένε, ε, ένα φαινόμενο. Μάλιστα με, μερικοί λένε ότι είναι και ίσως το μοναδικό Φαινόμενο στον κόσμο της μουσικής Σαν φαινόμενο το, το βλέπουν Εδώ όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη μας Την παρατήρηση που έκανε ένας ξένος ερευνητής του ρεμπέτικου Ο οποίος επισήμανε ότι οι στοίχοι αυτών των τραγουδιών Δεν γράφτηκαν για να προσφέρουν υλικό μελέτη στους ερευνητές Γράφτηκαν για να πουλήσουν δίσκους Παίρνοντας λοιπόν κάποια στοιχεία από την κοινωνία εκείνης της εποχής τα διόγκωναν και λιγάκι, βάζαν και λίγη επιπλέον σάλτσα και παρουσίαζαν αυτό το τύπο της γυναίκας της άνετης, σκληρής και ελεύθερης ρεμπέτισσας. Ψάχνοντας α, τις έρευνες α, ότι έτσι πέφτει στον καθένας με τα χέρια του καθένα τέλο πάντων ψάχνοντας να δει για το ρεμπέτικο ε, βρίσκει και σε αυτήν την περίοδο 30-36 που γράφονταν αυτά τα τραγούδια ε, και λίγο πιο μετά βέβαια ε, βρίσκει τα ίδια μυστήρια και δύσσοσμα <χαχα> πραγματάκια που γινόντουσαν πάντα εκεί πέρα στο... που γινόντουσαν πάντα στο ρεμπέτικο έτσι πολύ πολύ χονδρικά να το πιάσουμε ε, το, το 30 με 36 ήταν μια οργασμική περίοδος παραγωγής ρεμπέτικων τραγουδιών Και βεβαίως υπήρχαν και όλα τα απαραίτητα αλλήλο Υπήρχε το κλέψιμο των συνθέσεων έκλεβε ένας από τον άλλον Έγραφε ένας, ένα τραγούδι του τόπερνει ο άλλο, Υπήρχε εκμετάλλευση από τις θέσει εξουσίας στις δισκογραφικές εταιρείες, ο θάνατός σου η ζωή μου δηλαδή, δώσε μου εμένα αυτό για να σου δισκογραφήσω το άλλο, ε, και πάμε λέγοντας. Και βεβαίω αυτό δεν το φαντάζομαι το θεωρείτε παράξενο, όχι βέβαια. Η Ελλάδα πάντα έτσι ήτανε, έτσι συνέχισε και έτσι θα συνεχίζει. Αμέσως δεν... Τι σε το ήρι; Τα δεν μας ξέρεις, με yatane aap ka dikha ke liya mai Από μας που γιατες, όπου μεταξύ κάθε φορά γίνεται και ένα πρόοπτο σε μένα με... Έληξε, λέει, η σύνδεσή σου, μου είπε. Το... Μου έβγαλε μήνυμα το music, he... το music Heaven. Δεν ξέρω, με πέταξε και το chat. Γράφατε και δεν έβλεπα να απαντήσω. Δεν έχω ιδέα τι έγινε παιδιά Ελπίζω όσοι ακούτε να με ακούτε, γιατί βλέπω άτομα τα οποία ακούτε. Ε, να δούμε, εγώ συνεχίζω κανονικά, και εντάξει, θα υπάρξει και κονσέρβα... Να δούμε λίγο πιο αναλυτικά τους λόγους και τις αιτίες τώρα. Έτσι, τα αίτια που δημιουργήθηκε όλο αυτό το φαινόμενο των τραγουδιών. Τα οποία είπαμε ότι είναι μία σειρά από παραμέτρους. Πρώτα απ' όλα ήταν η απελπιστική οικονομική κατάσταση του 1930 και το κράχ. Μετά ήταν η τραυματική εμπειρία της μικρασιατική καταστροφή η οποία ακόμη έσταζε αίμα. Δεν είχαν μπει σε οι άνθρωποι. Ήταν οι σβησμένε ελπίδες των προσφύγων και οι πολύ κακές συνθήκες, οι οικιστικές συνθήκες, δηλαδή τα σπίτια που μένανε, ζούσαν σε τρόγλες και σε παράγκε. Ήταν το πεσμένο ηθικό που είπαμε και η έλλειψη ελπίδων ότι θα βγουν κάποια στιγμή από αυτό το τούναρ. Ε, όλα αυτά λοιπόν του φέραν σε μια απελπισία και τα βροντούσαν κάτω οι γυναίκε και λέγαν Δεν βαριέσαι, α δούμε τι μπορούμε να ζήσουμε σήμερα και αύριο έχει ο Θεό. Ευχαριστώ παπά ζωγλού, ευχαριστώ και τα παιδιά εδώ στο chat μέσα μου λένε ότι ακούνε, τουλάχιστον δεν διεκόπη εκπομπή γιατί κάτι προφανώς με, τη, με εμένα ήταν, με, τη, με το nickname μου, δηλαδή με τη σύνδεση, αλλά εντάξει μπήκε από άλλη σελίδα και τακτοποιήθηκε. Ε, γεια σου φίλε μου Πανζού, γεια σου Παντελή, καλώ. τον ε. Και για να δω ποιο άλλος, γιατί νομίζω και άλλο όνομα είδα. Α, ναι, η Στέλλα, η Στελίτσα. Καλώς την αγευτή, να την. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω. Ε, και άλλοι, να συνεχίσουμε τις παραμέτρους, λοιπόν, ε, και τις αιτίε. Μια άλλη, λοιπόν, αιτία ήταν ο ρατσισμός των ελλαδιτών απέναντι στους πρόσφυγες και η μόνιμη σύγκρουση που υπήρχε ανάμεσα στα ελληνικά τα τα οποία ήταν πιο αυστηρά, σε τέλεια αντιπαράθεση και αντίθεση με τα πιο ελεύθερα ήθη και έθιμα του αστικού πληθυσμού, ο οποίο είχε έρθει από, ιδίω από τη Σμύρνη, έτσι, γιατί ήταν και πιο προηγμένη η Σμύρνη από όλε τι άλλε πόλει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπήρξε έμφυτο στι γυναίκε τη Ελλάδα ο φόβο τη Λάγνας Ανατολίτισα. Είχαμε κάνει και μία εκπομπή ειδικά για αυτό εδώ πέρα, για τη Λάγνα Ανατολίτισα, την οποία τη φοβόντουσαν πάρα πολύ. Οι γυναίκες από εδώ της Ελλάδος είχαν όλα εκείνα τα στοιχεία, την τσαχπινιά, την χάρη, την ελευθερία, την οποία δεν είχαν οι ίδιε και γενικά τους είχε δημιουργηθεί και αυτός ο φόβος. Επίση, μια άλλη παράμετρος, γιατί τώρα έχουμε πέσει στι παραμέτρους έτσι, ήταν η ψυχολογικοί μηχανισμοί τους οποίους αναπτύσσει η φτώχεια για να μην τρελαθεί. Καθώς επίσης και ο χαρακτήρας της ράτσας μας, της ελληνικής, που είναι σκληρό και δεν κάμπτεται εύκολα. Ήτανε και η έξοδος των γυναικών στην παραγωγή που είπαμε, η οποία ναι μεν λόγω οικονομικών συνθήκων γινόταν αναγκαστικά, αλλά ωστόσο τους είχε δώσει και αυτάρκεια οικονομική και απαγκιστρώθηκαν από την οικογένεια και από τους προστάτες τους, τους όποιους προστάτες. Την ίδια εκείνη η εποχή ε, είχε εμφανιστεί ε, λίγο πιο πριν, λίγο πιο μετά, τέλο πάνω εκείνη την εποχή, και το φεμινιστικό κίνημα στην Αμερική και στην Ευρώπη. Το οποίο βέβαια έφτασε και μέχρι εδώ στην Ελλάδα, κουτσουρεμένο και κατά πώς μας βολεύει βέβαια. Ήρθε στην Ελλαδίτσα μας, αλλά ωστόσο ήρθε και άρχισε να γίνεται γνωστό. Οπότε ήταν ένας λόγο παραπάνω για να έχουν πάρει τα μηνύματα. I'm okay. Thank Βεβαίως πολύ μεγάλο ρόλο ε, έπαιξε και η έμπνευση του Παναγιώτη Τούντα ή μάλλον οι εμπνεύσεις του. Γιατί μάλλον από αυτόν ξεκίνησε αυτή η μαλλον οι εμπνευσει του γιατι μαλλον απο αυτον ξεκινησε αυτη η μοδα των τραγουδιών για τις ε, έτσι γυναίκες. Ε, μετά τον ακολούθησα βέβαια και η άλλη επειδή το πράγμα είχε ψωμί που λένε και ζήτηση. Τώρα όλα αυτά μπορεί να είναι κάποιε εξηγήσει για το πώ προβλήθηκε μέσω στίχων και τραγουδιών... Αυτός ο συγκεκριμένος τύπος ελεύθερης γυναίκας, έτσι. Είναι διάφορες σκέψεις. Τη το Θεδάκι, καλό στον Γεια σου Θεδόρη μου! Είπαμε ότι τα τραγούδια αυτού του περιεχομένου είχαν ζήτηση. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό βόλευε την ανδρική πιάτσα. Αυτά τα τραγουδάκια έτσι με το ανατρεπτικό περιεχόμενο... όσο να είναι, επηρέαζαν και έσβροχναν και άλλες γυναίκες... σε παραπλήσιες συμπεριφορές. Γιατί είπαμε ότι τα κοριτσάκια πουμε και ήθελαν να τις μοιάσουν αυτές τις συντερμπεντέρισες. Οπότε για τους άντρε όσο πιο πολλέ τέτοιε τόσο πιο εύκολα έβρισκαν γυναίκες για τι αγκαλιές τους χωρίς να φοβούνται και την κουλούρα το γάμονται την κουλούρα Κάνω, εγώ δεν Να μου πλούω να την γάνω. Και μου είπε, Μίλη, με να κι άλλοι, κι άλλοι αγαπούνε, στα τα μεναδευτή. Και αν η στα Μανάμπου, τα ari pi esudone vor ta gfta de nevon Ρε πολιτισά σου δίνω, σ'α τελειώσουν σου δίνω, Εγώ δεν νιώθω εγώ με του ράφου, δεν θα δίνω και σένα, δεν θα δίνω μου plus, θα δίνω μου plus, Τα ρεμπέτικα τελικά είναι ήταν τραγούδια της νεότητας έτσι, αυτά εδώ πέρα. Γιατί όσο είσαι νέος σου κοστίζει πολύ λιγότερο και μπορείς να περιφρονήσεις άνετα τα πλούτη, να έχεις λέει ανοιχτή αγκαλιά, να λες δεν με νιάζει ο κόσμος τι θα πει, και γενικότερα να είσαι χαλαρός και να μην σε νοιάζει το αύριο... Τώρα, αν οι νεαρές ρεμπέτησες δεν ενδιαφέρονταν για το γάμο... Εντάξει, μπορούμε να το δεχτούμε έτσι σαν τάση για μερικά χρόνια. Όμως, όταν τα χρόνια περνάνε σιγά σιγά, ας πούμε... Και άρχισε και αυτό το ρημάδι το βιολογικό ρολόι να βαράει και να κουδουνίζει... Ε, τότε, μάλλον θα άφηναν τις μαγκές και τα στην άκρη... Και θα αποσύρονταν ή κάποιο σύζυγος θα τις απέσυρε εκείνους. Και αυτό εδώ πέρα βεβαίως γινόταν και στις γνωστές, τις επώνυμες, γνωστές από, το, από τις πίστες και από τα πάλκα, αλλά και στις ανώνυμες, οι οποίες δεν είχαν περάσει έτσι, τα ονόματά τους σε δισκογραφίες και σε τέτοια. Στη συνέχεια βέβαια όλε αυτές ράψαν και το στόμα τους για ευνόητους λόγους. Και παπιών, με μάλα, η Με η και φά. Α τα δαπίτα, τα κόμ, η απεσταθά, η απεσταθά, Με το και πού εκεί, στο γεύη, α Με το μπρο, στο με το μπλοκό εκεί στο χέρι, αγνικό μου σιβαεύει, θέλω να σε κάνω θέλη. Είσαστη και Βνεβελγιά, γι' αυτό μ' αναπτύς φορδιά, δουλειά και μου πήρες τα μυαλά. Τα σιγητή λεβεντιά, και αφαιρμανάψε το πια. Πιδεύε το πι δουλειά, μου πει Με το μια Με το μια μην δεχτείς να μη πεις, από αυτήν μοναρχίς, παχώτα δεν αντούν, να Το πυρεώτικο ρεμπέτικο δεν είχε πολλέ τέτοιε αναφορέ σε γυναίκες ρεμπέτησες. Γιατί έιχε έτσι κανένα ο Μάρκος δηλαδή, έβαλα και κανένα δυο τραγουδία δηλαδή έτσι μαζί με, με κάποιες άλλες τραγουδίστρες που ήτανε. Αλλά το πυρεώτικο όπως ξέρουμε επί το πλήστον κλάφτηκε, διαμαρτυρήθηκε και παρακάλεσε από θέση αδυναμίας στις γυναίκες. Ουσιαστικά όμως τι χρησιμοποίησε λέει ο Προσθέτοντα ότι οι μικρασιάτες ήταν πιο ανθρώπινοι, πιο κομψοί, πιο ερωτιάριδες και πιο ζουμεροί. Το πυρεότικο μετά την παραγκόνηση του Μικρασιάτικου γύρισε μετά και όταν επευλήθη εκείνο το όλος πάνω το πυρεότικο, γύρισε στα πιο σίγουρα στεγανά σε ό,τι αφορά τη στάση απέναντι στις γυναίκε. Και τώρα. Το βαμβακάρη θα ακούσουμε ένα τραγούδι με τηρίτα μπατζή, επειδή είπα για το πυρεώτικο, δηλαδή. Ο βαμβακάρη ω εκπροσωπο του πυρεώτικου είναι και εδώ έχει ένα τραγούδι το οποίο αναφέρεται σε τέτοια γυναίκα, ταιντέριση. Lisa! Γεια σου ρε μερούλα πυρεότισα, γεια σου, γεια σου που συμφωνείς κι όλα Για να συνοψίσουμε λιγάκι τώρα όλα αυτά τα οποία είπα για τι ελεύθερε Να πούμε ότι οι γυναίκες αυτές υπήρξαν Τώρα κάπως έτσι, κάπως αλλιώς, πάντως υπήρξαν Και θαυμάστηκαν Και τις πόθησαν Να υπενθυμίσουμε ότι οι διάφοροι θαυμασμοί Τα διάφορα θαυμαστικά για αυτές τις ντερμπεντέρησες παρέκαμπταν το γεγονός ότι πολλές από αυτές περνούσαν στην πορνεία και στην εκμετάλλευση. Ε, γρήγορα όμως η συντριπτική πλειοψηφία από αυτές κατάλαβε το αδιέξοδο, ε, αποσύρθηκαν και αποκαταστάθηκαν με γάμο. Κάποιες ελάχιστες βέβαια συνέχισαν. Τώρα να κάνω και ένα πολιτικό έτσι σχόλιο... Να μην ξεχνάμε επίσης ότι ο ίδιος ο καπιταλισμός στην βιομηχανική επανάσταση, ο οποίος χρειαζόταν εργατικά χέρια, έβγαλε τις γυναίκες στην αγορά εργασίας. και τις έβγαλε από το σπίτι. Βέβαια τους πρόσθεσε ένα πλέον βάρος εκτός από τη φροντίδα του σπιτιού, αλλά ωστόσο τις έβγαλε. Και αυτό τους έδωσε και μια οικονομική ανεξαρτησία και σήκωσαν κεφάλι, που λένε, στους άντρες. no grapo ki pilaki Δεύτερη ρεμπέτισσα του 30, ίσως να παρουσιάστηκε μέσα από του τοίχου ελαφρώς ε, παραφουσκωμένα. Δεν έχει σημασία. Εμείς σας απολαύσουμε και α χαρούμε αυτά τα τραγούδια, τα οποία είναι ωραία, είναι λίγο περίεργα, είναι έτσι ε, γουστόζικα και δεν χρειάζεται να τα πιστεύουμε και εντελώς όλα, όσα περιγράφουν και όσα λένε. Άλλωστε, αν ρίξουμε μια ματιά και μετρήσουμε αυτές που τραγούδισαν αυτά τα τραγούδια, θα δούμε πόσες παρέμειναν και πόσες μίλησαν για τη ζωή τους σαν τερμπεντέρησης. Ε, θα κλείσουμε με ένα πολύ μεταγενέστερο της εποχής, 30-36 τραγούδι. Είναι πολύ αργότερα, είναι νομίζω το 54, κάπου εκεί. Είναι του Σπύρου Κορώνη με την Μαρικανίνου. Γιατί είτε τερπεντέρησα είτε όχι, πώς να το κάνουμε δηλαδή, είσαι η γυναίκα που μου αρέσει. Καλό σας βράδυ, πολλά πολλά φιλάκια και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ για την ακρόαση και που με θυμηθήκατε πάλι μετά από δύο μήνες που εγώ σας είχα αφήσει. Φιλάκια πολλά, καλό σας βράδυ.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 Μουσική, μένα κλικ. Radio Music Heaven.